Ακολουθεί η ενημέρωση από την ΠΟΕΣΥ στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης διαρκίας των δημοσιογράφων ενάντια στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Αμετανόητο, ο Υπουργό Εργασία Γιώργο Κατρούγκαλο επιχειρεί με ευθεία επίθεση κατά του δημοσιογραφικού κόσμου να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Τον διαψεύδει όμω η σκληρή πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία το 45% των δημοσιογράφων είναι ήδη άνεργοι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι πορεύονται σε συνθήκε διαρκού ανασφάλεια. Με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα αυξηθεί κι άλλο η ανεργία. Τα ταμεία τύπου δεν έχουν πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προπολογισμό. Αντίθετα, ενισχύουν τι δομέ τη ασφάλιση συνεισφέροντα στο ΑΚΑΓΕ. Με την κατάργηση των ταμείων μα φορτά Τον ίσω όλου του φορολογούμενου ένα επιπλέον κόστο τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Η φαρπάζει τα αποθηματικά των ταμείων που προέκυψαν από νοικοκυρεμένη διαχείριση για να καλύψει μαύρε τρίπες του θνησιγενού ταμείου που θέλει να δημιουργήσει. Αγωνιζόμαστε με όλου του εργαζόμενου για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο Λεμιτόμος για την κοινωνία, την ενημέρωση και τη δημοκρατία. Δειχνείς ομοιομισματικότατο μία το οποίον το, το σώσαμε; Η Ελλάδα το έσωσε; Ήταν χρεοκοπημένο; <σοφίλυκος> το Διεθνές πίβαλ. Ταμείο το, το σώσαμε; Η Ελλάδα το έσωσε, ήταν χρεοκοπημένο. Γενικώ, σώζουμε τα πάντα εκτό από την Ελλάδα, εκτό από τη χώρα, εκτό από τι δικέ μα τι ζωέ. Σαν λαό, σαν πατρίδα, σαν τόπο, έχουμε σώσει γερμανικέ τράπεζε, γαλλικέ τράπεζε και κυρίω τα τελευταία 6 χρόνια. Τώρα μάθαμε και από την κυρία Αυλωνή, του του ΣΥΡΙΖΑ, ότι σώσαμε και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο από την αφάνεια. Είχε κάνει κάτι λάθη, λέει, σε άλλε χώρε και ήρθε εδώ και το σώσαμε, επειδή ήταν, από την αμφάνια, ήταν στην αφάνεια. Συμβαίνει αυτό σε πολλού και ηθοποιού. Γενικότερα στη ζωή, κάτι που είναι στην αφάνεια, του δίνεται μια ευκαιρία ξαφνικά και έρχεται μπροστά. Συγχαρητήρια στον κόσμο τη Β' Αθήνα που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και κυρίω διάλεξαν την κυρία Βλονίτου, όχι αυτή τη φορά, γιατί τώρα δεν υπήρχαν σταυρή, αλλά την είχαν διαλέξει από τι προηγούμενε εκλογέ. Πολύ καλά είχαν πράξει. Και γενικότερα συγχαρητήρια του ΣΥΡΙΖΑΕΟΥ και όσου ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ για τι επιλογέ που έκαναν σε προσωπικό επίπεδο. Θα ακούσετε στην πορεία για να καταλάβετε τι ακριβώς έχετε κάνει και να συνειδητοποιήσουμε και εμείς τι ακριβώς δεν κάναμε κακός Έπρεπε και εμείς να είχαμε συμβάλει να ψηφίσουμε την Αυλονίτου, τον Παλάφα, Το Μανιό που θα ακούσουμε στην Πόρια. Νομίζω και οι τρεις είναι της Βίτα, Αθήνα. Η κυρία Αυλονίτου λοιπόν περιγράφει πώς ακριβώς σε δύο κανάλια και στο Μέγα και στο ΣΤΑΡ πώς σώσαμε όλοι εμείς το Δουνουτούμ.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 Sim wenimy to mi na na na jedu na koni jedu do návu, Na koni do je? Το σώσαμε όχι η Ελλάδα, δεν το θέλαμε. Επειδή το φέρανε οι Γερμανοί και να, να μπορέσει να αποκτήσει την αξιοπιστία αλήθεια. Δεν το θέλαμε εμεί, αλλά αφού το θέλαμε οι Γερμανοί, το θέλαμε κι εμεί διπλά. Γιατί όπω ξέρουμε όλοι, ότι θέλουν οι Γερμανοί, γίνεται ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, Ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, αν κάποιο είναι δεξιό, αν κάποιο είναι κεντρό, σοσιαλιστή όπω ήταν ο πρώτο που έφερε το μνημόνιο ή αριστερό όπω είναι τούτοι εδώ. Τώρα υπάρχουν κάποιε κλασικέ σταθερέ αξίε. Σώζουμε Δουνουτού, Σώζουμε Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Γενικότερα, σώζουμε οτιδήποτε εκτό από αυτά που πρέπει να σωθούν. Η κυρία Βλονίτου, για άλλη μια φορά συγχαρητήρια, στη και στην ίδια για το θάρρο που έχει, για τη συχνότητα εμφανίσεων. Χθε βράδυ είχε βγει και τηλεφωνικά στο παρόλο στην εκπομπή τη Ανίτα Σπάνια. Και έλεγε περίπου τα ίδια. Αλλά ξέρετε, σε γέλια οι άλλοι από κάτω, γιατί του έλεγε ότι τελειώσαμε, βγαίνουμε από τα τούνελ. Έρχονται οι αναπτύξει, αυτά που λέει δηλαδή και ο Τσίπρα. Απλά δεν έχει γέλια από κάτω ο Αλέξη Τσίπρα όταν τα λέει, ενώ η Αυλωνή του, όσο και να είναι, ω πιο δεύτερη, σε πιάνουν τα γέλια, δεν μπορεί να κρατηθεί. Στον Αλέξη, μέχρι στιγμή, κρατιέσαι λίγο, στον Καμένο, όχι και τόσο. Θα τα ακούσουμε αυτά στην πορεία, να τα θυμηθούμε. Να ξαναγελάσουμε. Μια επιλογή του σοφού λαού ήταν η κυρία Αυλωνή Μια άλλη επιλογή του σοφού λαού είναι ο Γιάννη Μπαλάβα, ο οποίο είναι και επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Τον έχει κάνει και υπουργό. Αυτό είναι πολύ θετικό για όλου μα. Ο κύριος Μπαλάφας λοιπόν λέει για τα καλά που έχουν τα capital control. Μέσα σε αυτά τα οποία μου λέτε, ότι κρατάει η διαπραγμάτευση και είναι γερή διαπραγμάτευση και το πηγαίνετε μέχρι τέλου και δεν υπογράφετε αγγλικά κείμενα. Στο μεταξύ κλείνουν τι τράπεζε, επιβάλλουν capital control. Κάξε. Δεν μπορεί να έρθει κανεί να, να κάνει μια δουλειά, να αναπτύξει έγινε... μια επιχείρηση. Αυτά κρυθήκανε, κυρία Τσαμπανίδου. Τι εννοείται Αυτά κρυθήκανε στι εκλογέ του Σεπτεμβρίου. Αυτά κρυθήκανε. Ο κυρίαρχο λαό, όπω μα πούμε, τα έκρινε αυτά. Είπε δηλαδή με το 7,5% ότι καλά κάνατε τότε, όπω ήταν τα πράγματα που κάνετε capital control. Controls. Πιστεύετε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο τότε. Προτείνετε κάτι άλλο να κάναμε τότε. Καλά κάναμε τότε. Τι Καλά πας, κάνατε ούτε, τότε ναι. που κάνατε capital controls. Τότε κάναμε τα capital controls, τα οποία ήδη έχουν μειωθεί σε έναν βαθμό και του προσεχείς μήνε, αν όλα πάνε καλά όπως υποθέτουμε, θα έχουμε περαιτέρω μειώσεις ή και εξάλιψη του φαινομένου. Του φαινομένου, δεν το είπε καθαρά, του φαινομένου, καλά κάναμε και κάναμε τα capital controls, άλλωστε ο λαός με 7,5% διαφορά, ε, ε, ενέκρινε αυτήν την κίνηση όπως την ερμηνεύει ο Γιάννης Μπαλάφας, πολύ ωραία είναι όλα αυτά, έρχεται και ο Πρωθυπουργό, βγάζει το του. Μήνυμα, χρόνια πολλά και τέτοια δεν σα λέμε γιατί εμεί τα είπαμε χθε. Οπότε δεν θα τα λέμε κάθε μέρα. Ήμασταν και χθε εδώ, live, ζωντάνοι μαζί με τον άλλον. Τα είπαμε όλα αυτά τα εθιμοτυπικά. Οπότε με δεδομένο ότι τα έχουμε πει, ότι έχει περάσει η Ανάσταση, ότι είμαστε ήδη στην Τετάρτη. Τέσσερι έχουμε σήμερα Μαου, προχωράμε στα υπόλοιπα. Στο πασχαλιάτικο μήνυμά του, ο Αλέξη Τσίπρα είπε αυτό που το είχαμε ακούσει και το 1985 ήταν και βασικό σύνθημα τότε: ότι έρχονται καλύτερε μέρε. Σήμερα βρισκόμαστε στο τέλος μιας δύσκολης περιπέτειας. Τα δύσκολα είναι πίσω μας. Καλύτερες μέρες έρχονται. Τα δύσκολα είναι πίσω μα. Καλύτερε μέρε έρχονται. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Έχει ένα λάθο εδώ ο Πρωθυπουργό. Καλύτερε μέρε ήρθανε Έχουν έρθει εδώ και τέσσερι μέρε. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με δήλωσή του πριν ένα μήνα έχει έρθει και η ανάσταση τη οικονομία. Νομίζω το νιώθετε όλοι. Δεν έχει έρθει μόνο η ανάσταση του Ιησού για άλλη μια χρονιά. Έχει έρθει και η ανάσταση τη οικονομία. Όλοι έξω στι παρέε, παντού στα μαγαζιά, στι δουλειέ. Αυτό ακριβώ. Συζητάμε στην Ευρώπη, μιλάνε και αυτοί για την ανάσταση. Και την Πρωτομαγιά, την επόμενη μέρα δηλαδή, το Πάσχα, όπω έλεγε ο Καμένο, έχει τελειώσει και το μνημόνιο. Άρα είμαστε τέσσερι μέρε με ανάσταση οικονομία και τρει μέρε χωρί μνημόνιο. Αν κάτι σα πήγαινε πολύ καλά και δεν ξέρετε τι ακριβώ είναι, είναι αυτό ακριβώ. Όπω μα το είχε περιγράψει ο Αλέξη Τσίπρας Λέω, κύριε Χατζη Νικολάου, ότι το Πάσχα θα μαζί με την ανάσταση τη οικονομία. Χρυστό σαν ανάσταση, παιδιά! τα ψέματα. Ο στόχος, τον οποίον έχω από καιρό επισημάνει μέχρι το Ορθόδοξο Πάσχα να έχουμε το τέλος της αξιολόγηση και μαζί με την Ανάσταση της Ορθοδοξίας να έρθει και η Ανάσταση της Οικονομίας, νομίζω ότι είναι εφικτό. Τα Ιόρχανε τα ψέματα. Πλεάρθει, είμαστε πλούσιοι. Αυτό ο Κλέαρχο ήταν λίγο δίσπιστο από την αρχή, αλλά τελικά μάλλον θα έχει πιστεί και αυτό. Δύο αποσπάσματα: μία συνέντευξη στον Χατζη Νικολάου, η άλλη στον ε, Χαρίτο, τη Σέρτα, από τη Μιτυλίνη και όλο τον είχε πάει ο Πάπα. Δύο φορέ επέμενε ότι με την ανάσταση του Ισού Χριστού έρχεται και η ανάσταση τη οικονομία. Άρα για να το λέω, Αλέξη Τσίπρα, έτσι θα είναι. Δεν έχουμε ποτέ στοιχείο ότι μα έχει κοροϊδέψει, ότι έχει πει ψέματα. Δεν είναι τέτοιο, δεν είναι στο ταπεραμέντο του, είναι αριστερό, είναι ηθικό. Κάπω έτσι θα έχει γίνει. Αλλά και να μην πιστεύαμε τον Τσίπρα. Έρχεται ο καμένο που το έχει πει, οπότε εκεί δεν μπορεί να μην πιστέψει και ο πιο δυσπιστό. Είναι ξεκάθαρο πια ότι από με τη μεριά τη Ευρωπαϊκή Ένωση η αξιολόγηση είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Από την περιά του Διεθνούς Ταμείου. ελπίζω ότι θα υπάρξουν εκείνε οι λύσει οι οποίε θα υποβοηθηθούν και από την πολιτική πλευρά, από τι ΗΠΑ, ώστε να διευκολύνουν. Την τελική απόφαση εξόδου τη χώρα από τα μνημόνια να παρθεί πριν από την 1η Μαου. Τελειώσατε τα ψέματα. Σήμερα είμαστε <συμίλωση> πλούσιοι. Όπω είπε ο Υπουργό Εθνική Άμυνα, το πιο σιβόρο, σοβαρό Υπουργείο, ο κατάλληλο άνθρωπο εννοείται, η τελική απόφαση εξόδου τη χώρα από τα μνημόνια να έχει παρθεί πριν την 1η που ήταν προχτέ. Άρα δεν μπορεί και αυτό να λέει ψέματα, δεν μπορεί κανένα από του δύο να λένε ψέματα. Δεν θα του ψήφιζε ο λαό, γιατί κανένα λαό δεν ψηφίζει ηγέτες, κόμματα, αρχηγού, όταν του λένε χοντρά ψέματα στη μούρη του. Προφανώ δεν έχουν επιψέματα, ψέματα, άρα ισχύουν αυτά τα δύο που είπανε. Έχουμε τελειώσει με τα μνημόνια, άλλωστε ποτέ δεν θα είχαμε και μνημόνιο, γιατί οι άνθρωποι είναι αριστεροί. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση, αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλη και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το, το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Ουλί, ουλί, ουλί, ουλί. Przyjemny, mój zasposz Σαφνικά, μπροστά στα μάτια μας, οι κομωδοί γίνονται για άλλη μια φορά τραγωδοί. Μας προετοιμάζουν για παράταση του μνημονίου, το οποίο μέχρι θες τα φεύγαμε, που παράταση του μνημονίου τι σημαίνει? Παράταση της κοινωνική δυστυχία σημαίνει. Και μας προετοιμάζουν επίσης για νέα μνημόνια. Δεν έχει σημασία πώ θα το ονομάσουν στο μέλλον. Τυχαίο τραγουδάκι για να μπορέσει να περιγράψει όλα αυτά που ζούμε, ακούμε, ανεχόμαστε, δεν ανεχόμαστε, καταπίνουμε τα τελευταία χρόνια. Γυρίζουμε πάλι στου βουλευτέ, στην καλή επιλογή του ελληνικού λαού, όχι μόνο όμω και των ηγετών. Ο Νίκο Μάνιο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, συνηγόρη σε όλα αυτά που ακούσαμε πριν για μετά το Πάσχα. Βέβαια, αυτό δεν έχει βάλει όριο, μιλάει γενικότερα. Η οικονομία εν ολίγη, σα λέω, τον τίτλο έχει σταθεροποιηθεί και η ανεργία έχει πέσει. Αυτή μιλά, η ασημηδιακή κυβέρνηση ότι τη στηρίζουν στι διαπραγματεύσει. γιατί δείχνει ότι η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και εκεί που αναμενόταν, χάρη πτόση 2,9 για το 16. προβλέπεται ή θα είναι σταθερό ή θα υπάρχει η ανάπτυξη μετά το στο δεύτερο εξάμενο του 2016 και σίγουρα, σύμφωνα με αυτά που λένε. Οι εκτιμητέ αυτέ μια επιφύλαξη, δεν είναι κακό. Το 17,2,8 ανάπτυξη. Τι συμβαίνει με τον Πρόκολο. Άλλος ένας δείχτης σημαντικός για τους Ευρωπαίους. Είναι η ανεργία. Ξεκίνησε, ήταν στο τέλος του 2014, 26,5. Τώρα η πρόβληψη είναι ότι θα πέσει στα 24,6 στο τέλος του χρόνου. Τόσες χαρές μαζεμένες, πώς να τις αντέξει ένας λαός. Και είχαμε μάθει τόσα χρόνια στα χειρότερα και τώρα πέφτει και ανεργία. Έρχεται και η σταθεροποίηση. Τελειώσαμε και με το μνημόνιο. Ήρθε και η Ανάσταση, δυο αναστάσει, δύο σε ένα, τέτοια τύχη. Σώσαμε και το Δουνουτού, ένα παγκόσμιο οργανισμό, μην τα ξεχνάμε. Αυτά έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα. Υπόθηκαν μέσα στι μέρε των εορτών. Αυτό του Μανιού υπόθηκε σήμερα το πρωί. Μάλιστα, κάποια στιγμή, εκεί που πανηγύριζε και αυτό, με τον μετρημένο τρόπο που ένα αριστερό που έχει πάνω το βάρο του πλανήτη και τη εργατιά μπορεί να πανηγυρίσει. Κάπου εκεί ετέθηκε το θέμα του ΕΚΑΣ. Και καλά που υπάρχουν και κάποιε εκπομπέ για να ενημερώνετε αν ενημερώνεται ο βουλευτή για το τι ακριβώ έχει κάνει η κυβέρνησή του. Όταν, όταν οι άπαντες άπαντε, μέχρι το 18 θα χάσουν το ΕΚΑΣ Πώ είναι μέχρι το 18 υπάρχει όμως η, η, η, η ρίτρα ανάπτυξη, όχι του μηδενικού ελλείμματος που θα δώσει ξανά όθηση και είναι αυτό το ερώτημα που τέθηκε στο ο τέλος Όχι, για το ο... ΕΚΑΣ λέμε τώρα ναι ναι Το ΕΚΑΣ θα συμπεριληθεί με απόφαση που προϋπήρξε μέσα στις αποδοχές της συντάξης μα. Εφόσον το τέλος του 18 θα υπάρξει ανάπτυξη και θα υπάρξει, αν δεν υπάρξει η χώρα θα έχει καταστραφεί πλήρως, δεν μπορεί mm -hmm. να είναι 10-12 χρόνια χωρίς ανάπτυξη, θα τροποποιηθούν, θα αυξηθούν οι συντάξεις προς... <Γανές> ναι, θα. Θα θα θα το ΕΚΑ, δεν θα τους το ΕΚΑΣ Αλλά θα έχετε να δεν θα τους θα κόψουμε, κόψουμε το ΕΚΑΣ δεν πόρα... έχει ήδη κοπεί το ΕΚΑΣ από 100.000 άνθρωποι έχει κοπεί τελείω το ΕΚΑΣ από το μήνα από... αυτό το μήνα με ποιο νόμο Πέστε μου με ποιο νόμο αυτό που ψηφίζουμε εμείς τώρα όχι, Όχι, προηγούμε μην και προβλεφθεί Μας είπα αστενα do nawu wjedu na koni, do nawu wjedu na co sam bivał. Ej kupitelio, sto kas. Ten A foto mina. A ma co to Γιατί, γιατί ο δικό μα νόμο φταίει που κόπηκε το ΕΚΑΣ, τον προηγούμενο. Αν τον προηγούμενο, εντάξει, ήταν μια ωραία συζήτηση, σουρεαλιστική, όπω όλα βέβαια. Ενημερώνονται οι βουλευτέ, αν ενημερώνονται για όλα αυτά που κάνουν. Κανεί εντωμεταξύ δεν μπορεί, όσο ακραίο και να είναι αυτό που θα πει ο δημοσιογράφο, μπορεί κάποιο δημοσιογράφο να πετάξει οτιδήποτε στη συζήτηση. Κανένα βουλευτή δεν μπορεί να το υπερασπιστεί μέχρι τέλου. Γιατί σου λέει, Μήπω το έχουμε κάνει και δεν το ξέρω, υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση με τέτοιου τύπου κυβερνήσει που είναι ικανέ να κάνουν τα πάντα κατά του λαού πάντα. Και ποτέ κατά αυτό που θα έπρεπε να κάνουν ε, μια μεγάλη ιστορία που τη ζούμε χρόνια. Δεν θα μπορούσε αυτή η κυβέρνηση να κόψει εκάς οτιδήποτε να κάνει κάτι αντιλαϊκό γιατί έχει ανθρώπους μέσα στην κυβέρνηση που είναι ταξικοί αποστάτες. Δηλαδή έφυγαν από την τάξη τους όπως ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Προφανώς βέβαια, έχει δικαίωμα ο Πρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου να θεωρεί κορμό του ο μα αυτού που βγάζουν 50.000 ευρώ και πάνω. Εγώ το θεωρώ ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα και έχουμε ταξικές διαφορές. Έχουμε ταξικές διαφορές, κύριε Αλεξάνδρη. Εγώ είμαι ταξικός αποστάτης. Εγώ είμαι ταξικός αποστάτης. ταξικός αποστάτης. Εγώ δεν υπερασπίζω με την ομάδα μου. Δεν υπερασπίζω με αυτούς που βάζουν 50 και 60 000. Ήταν μια τάξη λοιπόν, το Α2 και αποστάτης από αυτή την τάξη ο Κατρούγκαλος και υπερασπίζεται τους άλλους. Άλλο όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, γιατί όλες αυτές οι δηλώσεις είναι από τον ίδιον για τον ίδιον είναι και κομμουνιστής, μην το ξεχνάμε. Αν και υπηρετεί προς το παρόν μια αστική και νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση όπως του νεοφι Εδώ η Ελληνοφρένεια. Καλά, ξεκινήσαμε μετά το Πάσχα και ακόμη δεν έχουν έρθει και τα νομοσχέδια. Έρχονται Δευτέρα, Τρίτη και η τελική διαπραγμάτευση και η σκληρή διαπραγμάτευση και η υποχώρηση πάλι των ξένων. Γιατί εμεί δεν υποχωρούμε ποτέ σε τέτοια πράγματα. Θα του αναγκάσουμε να κάνουν άλλοι μια κολοτούμπα αφού του έχουμε σώσει, όπω λέει Αυλονίτου. 2.1128-200, τηλεφωνία επικοινωνία. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία. Το έχετε αυτό μου έλεγε λίγο πριν. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real και no, το μήνυμά σας και όλο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και ο μήνας έχει τέσσερις. Ο μήνας είναι Μάιος. Όλα θα είχαν λήξει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ξαναλέμε ο μήνας είναι Μάιος. Σε όλε τι ομιλίε, έχω πει τη σημασία του χρόνου, η σημασία του χρόνου και από πολιτική άποψη, γιατί καταλαβαίνουν και εκτό ότι υπάρχει εδώ πέρα μια μεταρρυθμιστική κόποση τη κοινωνία για πολύ σοβαρού και σωστού λόγου και για λόγου οικονομικού. Ότι άμα θέλει να μετατρέψει το φαύλο κύκλο σε ένα άρετο κύκλο, πρέπει ο χρόνο να είναι μαζί σου. Και ότι αν πάει η αξιολόγηση ε, και το Μάη και το Ιούνιο, καήκαμε ότι δεν θα να το μετατρέψουμε w toto, to, to, to gitlo. Mą suńba aż se naplní do návu pijedu na koni do návu pijedu na koni zasbudu budu, co jsem býval Tępa i axiologi si eh, ke to maj, ke to i unio kajíkame. Ne ty pátame. Šediny brzyski rukou dźas pryč budou a vem je dňas budu, brat, si jeden z vás co ti mé písně zbýval Ty to bratrlo. Εντάξτε, παίζονται παιχνίδια, έτσι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο το σώσαμε. Μπράβο! Η Ελλάδα το έσωσε, ήταν χρεοκοπημένο. Η Ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το μνημόνιο. Ωραία είσαι η όριασή μου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λαχες άσχημη νύχτα. Και παίζονται παιχνίδια. Έτσι, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο το, οποίο το σώσαμε. Η Ελλάδα το έσωσε. Ήταν χρεοκοπημένο. Κάναμε και κάτι καλό. Έχουμε και μια προσφορά ω νέοι Έλληνε, νέο Έλληνε. Όχι μόνο να δίνουμε τη φλόγα, για να καίμε και, και άλλου λαού όπω κάκι και ο δικό μα από του Ολυμπιακού και από του Ολυμπιακούς, Γιατί και η Βραζιλία, αν μην νομίζετε, στο τέλο η σούμα θα είναι αρνητική. Έτσι κι αλλιώ και από τώρα είναι αρνητική, φαίνεται το πράγμα. Μέσα στι μέρε τη Άγιες η κατάνοιξη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Λογικό ίνο. βρεθήκατε και στην Μητρόπολη Αγιαλία, εκεί, Αίγυο, Καλάβρητα. Θα το νιώσατε ιδιαίτερο, ήταν ο Μητροπολίτη αυτό, ο Άγιο άνθρωπο, ο Αμβρόσιο, που εκφράζει και εκπροσωπεί το λόγο του Θεού όσο κανένα άλλο Μητροπολίτη σε αυτόν τον τόπο. Κάποια στιγμή αναφέρθηκε και στον Φίλι, εκεί με το κήρυγμα, με του επταφείου μπροστά όλα, με τα άμφια, τα ολόχρησα. Αισθάνθηκε την ανάγκη, όπω ακριβώ ορίζει η θρησκεία μα, να απευθυνθεί στον Υπουργό. Κύριο Νήκοφίλει, ο ίδιο δεν είναι τέλειο, αλλά νομίζω θα καταλάβετε όλοι τι ακριβώ λέει. Ενώ πληρώσα, παρακαλώ τον εστιανό Χριστό. Να σαπίσει το κέντη του φίλη. δεν θα διατάσει πάνω. ακόμη ποσότερα. Να σαπίσει το Και το να τριττήσει το σομάχι τους να δείξει ο Θεός να άσχει την αγάπη την πέραγω την αγάπη καλύτερα από σε κάθε έδωσε τη ζωή του στο Χριστό και τα νέα δάμε μου για την αγάπη μας στο Χριστό έδωσε τη ζωή του στο Χριστό και αυτό κατάλαβε από όλη αυτήν την Διαδικασία για όσου δεν καταλάβανε, λέει για το φίλι: Επειδή μπορεί να καταργηθούν τα θρησκευτικά, να σαπίσει το χέρι του φίλι, άμα το κάνει αυτό, και για όλου αυτού που θα φάνε κρέα εκείνο το βράδυ, Μεγάλη Παρασκευή, να είναι δηλητήριο το κρέα που θα φάνε μέσα του, πέτρα και να τρυπήσει το στομάχι του. Έχει σημασία πώ το λέει, όχι και αυτά που λέει, εννοείται: Δεν είναι φράσει για ιερωμένο. Ο σατανάς ο ίδιο να έχει κατέβει, έτσι δεν θα τα περιέγραφε. Αλλά κυρίω το πάθο και η κακία με την οποία απευθύνεται αυτός ο Άγιος κατά τα άλλα, άνθρωπος που έχει λόγο για κάθε έναν που κάνει κάτι που δεν του αρέσει του ίδιου. Βέβαια τον έκραξε και ο κόσμος αλλά και για αυτούς είχε μια απάντηση. Φαντάζομαι παρόμοιες κατάρες για το κρέας ή για τα χέρια θα έχουν απευθυνθεί και σε αυτούς ε Ενάσταση οικονομία, δεν τη φάση, είσαι. Ε, οικονομίας. Τη φάση ναι, μέρες. Εμείς να περάσουν οι μέρε. Εμεί μπορεί να τα παρατηρούμε, αλλά ήρθε η ανάσταση που πήραμε χαμπάει ήρθε όμω. Επειδή έχω τη διαμάχητη μεταξύ του Γιυμναστεού και του άλλου. Θα, το... θα του τα βρωμό, θα του τα βρω, το έχω κόψει τώρα. Για. Σε πολύ καλά ότι και εγώ έχω ταξίδι. Θέλω να του με... διαπιβάσω. Να μείσω λεφια. Λάμια Εσύμαζο αλλαγια. Θα καταλάβουν αυτή την ορισμό. Εκείνο από κάτι τέτοια βλέπουν η πολιτική τη προστηβέ μα ότι φεύγουμε από την ουσία και κοιτάνε τι λεπτομερείε και σου εδώ. Παρά τα Είναι απλά τα πράγματα, δηλαδή. Σαββατοκύριακο τι κάνει. Τώρα που η ανάπτυξη, σκέφτομαι πως αυτό το Σαββατοκύριακο Πάω να ανοίξω καμιά επιχείρηση, κανένα μαγαζί, κάτι. Σήμερα έχετε γενέθλια του καλώσματο και δεν έχω λεφτά να του παροδώρω. Μα γιατί δεν έχει λεφτά, παιδί μου ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. ήρθε ανάκαμψη, ήρθε ανάσταση τη οικονομία και δεν έχει λεφτά. Και δεν έχω, α πούμε. Αποσωθήκαμε σου, Αλέξη. Χρωστάμε και εσύ δεν έχει λεφτά. Του χρωστάμε του ανθρώπου ευγνωμοσύνη. Πώ έφτασε Τι... και δεν έχει λεφτά, μωρή με την ζωτηρία. Εσύ τσίπρα και ξέρω ψωμί, άντε τα ίδια θα πάλι. Αυτό είναι το θέμα. Τσίπρα και ξέρω ψωμί. Ναι. Φρέσκο δεν θα φά, ξέρω ναι. Απλά είναι η περίπτωση που λέμε καλύτερα ξέρω παξιμάδι. Ακούω όπω σε παίρνουν εδώ και σε βρίζουν αποστόλη στο Λαγόρο. Και πήρα να συμπαρασταθώ, μην τον στο πλευρό μου, παιδιά, να κάνουμε μια μικεία στο πλευρό του αποστώλη. Έτσι πράγματα, δεν φταίει το παιδί, μεγάλου σε του γαργαλιάν από πούσε παρεκτό. Α, του γαργάλιά. Ε, μεγάλο σα του το παιδί και πήγε και έγινε κουμιστή. Δεν φταίει αυτό και μικρό θα το βοηθάνο. Δεν Δε φταίωθεί. Βασιλικό ξεκίνησα και μετά δεν ξέρω τι συνέβη. Απλά σημαίνει καμιά φορά ο βασιλικό να ανθίσει κιόλα. Είναι και αυτή η πρόοδο καμιά φορά. Πλατίφλο, έτσι, βασιλικό. Πλατίφλο, πλατήφιλο.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 Είναι τι, τι θα του πάρει για δώρο. Ε? Τι θα του πάρει για δώρο. Τι γραβάτα που έχει υποσχεθεί. για να το δούμε σε αυτό το ναι. Γραβάσκα. Λογικά τώρα που βγαίνουμε, βγαίνουμε από την κρίση που είναι μα συνέξω, το κατώφλιτά πάμε. Είχε πει Πάσκα, θα βάλει τη γραβάτα. Θα τη βάλει. Θα τη, τη βάλει και από κάποιο δέντρο. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να βγει να κάνει μια ομιλία να δακρύσει, να πει ότι είναι κάθε λέξη. Όχι, κάθε λέξη, λέξη τη χώρα αυτή Κάτι, να πει Έτω. ότι είναι μια λέξη. Αυτή η μόνη λέξη σε λίγο πια θα φέξει το ψέμα είναι. του Αλέξη. Α βγει να το πει. Η κυρία Κούνεβα, πού είναι. Τώρα? Ναι. Δεν με λε τηλέφωνο από χθε. Δεν ξέρεις που είναι. Α, πού είναι. Ε, ρε, μήπω τίμωσε που δεν τη πήρατε καμιά βίλα και έχει κρυφτεί. Α, κρυμμένη μου ήσουν κι εσύ, ε. Α, Κρυφοφαστάκι. τα από την αρχή, μου παίζει με την καλοσυνάτη φωνή και καλά. Δεν μου απαστή. Μπορεί τα δούλα. Εγώ εκδηλώνο. Εσύ όμω, δεν μου απαντά. Τι να σου πω, που είναι κούνηβα. Δεν έχω πληροφόρηση ομάδε και τα να δει. Έχει ρεπουλάκι μου. Mm. Παρόλα τα αυτό το αγαπάμε. κάτι, το βιτριό ήταν το λιγότερο. Και λίγα τη ρίξαν. Ήταν λίγο, ενέ. τα να χαρίζει λίγο. Τέλο πάντων, τέλο πάντων. Παρόλα τα αυτό θα αγαπάω όμω. Καλό εγώ το κύριεκό. Να το ίδιο και με μένα. Η ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το μνημόνιο. Ποτέ. Δηλαδή ποτέ το έχετε καταλάβει αν ο ορισμός της Ανάστασης είναι αυτός που μόλις ακούσαμε ποτέ. Είναι η σωστή απάντηση. Μέσα σε αυτές τις μέρες που είχαμε και απεργίες και Ανάσταση της Οικονομίας και εκτόξευση είχαμε και το συνέδριο της Νέα Δημοκρατίας το οξυγόνο όπως οι ίδιοι το είπαν να αισθάνεσαι οξυγόνο και να στο φέρει ο Και να στο φέρει και ο Άδωνη και όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε αγαπήσει από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα θέμα αυτό σχετικά με το οξυγόνο και τον αέρα, τον περίφημο. Ο Άδωνη τοποθετήθηκε στο συνέδριο και ήταν πολύ σαφή. Δεν θα είμαστε οι περισσότεροι. Ποτέ την ιστορία δεν αλλάζουν οι περισσότεροι. Θα είμαστε όμω οι πιο αποφασισμένοι. Όταν θα έχουμε σώσει αύριο τι Ηρακούσε, θα μπορείτε να λέτε στα εγγόνια σα λίγο πριν πεθάνετε. Ήμουν κι εγώ εκεί. Ωραία είναι αυτά. Έχουμε σώσει μέχρι στιγμή τι Γερμανικέ Γαλλικέ Τράπεζε, το Δούνο του και τι Σιρακούσες, Όπω είπε ο Άδωνη, δηλαδή κάθε πλευρά πολιτική έχει σώσει κάτι, διαλέγει ο καθένα με το δικό του τρόπο να σώσει αυτό που πρέπει να σωθεί. Το σημαντικό είναι αυτό που πέσει στο τέλο: Ότι θα λέτε πριν πεθάνετε, ήμουν και εγώ εκεί όταν σώζαμε τι Σιρακούσε. Αν όλα αυτά δεν μα καλύψουν, η εφεδρία είναι έτοιμη, ετοιμάζεται, ο ίδιο το έχει πιστέψει και το δηλώνει όπου βρεθεί. Το κόμμα yeah, έχει σταθεροποιηθεί, yeah. είσαστε μια χαράτρια. Yeah. Δεν είστε από αυτού που λένε «Αυτός αυτό έχει δημοτικότητα, είναι okay, δημοφιλία, ή... Να εγώ, τον πάρω e, e, e, κοντά e, μου. Το στίχημά μου είναι να είναι τρίτο κόμμα την άλλη φορά. Τώρα. Μόνο αυτό σκέφτεστε ότι μπορεί, α πούμε, και στο ΜΕΚΤΟ μέ... και σα περνάει από το μυαλό ότι θα μπορούσατε να είστε και ο επόμενο πρωθυπουργό ή κάποια στιγμή το σκέφτεστε. Τώρα όχι, δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Ναι, από το κομμάτι. Την άλλη φορά, και... ναι. Τώρα όχι. Το σκέφτεστε ότι μπορεί να είστε πρωθυπουργό. Και αν είναι για το καλό τη χώρα. Δεν θα είναι για το καλό τη χώρα. Έχει γίνει κάποιο πρωθυπουργό που δεν ωφέλισε τη χώρα. Τα τελευταία 6 χρόνια, α μείνουμε μόνο σε αυτά. Ποιο από όσου γίναν πρωθυπουργοί, εκλεγμένοι ή δεν έχει ωφελήσει τη χώρα. Νομίζω η απάντηση έρχεται κατευθείαν. Οπότε, γιατί να μην γίνει και ο Λεβέντη. Στη Ρούλα Κορομιλά τα είπε αυτά. Ο Βασίλη Λεβέντη ήταν μια εκπομπή που δεν είχε πάει. Είναι η αλήθεια. Πήγε και εκεί και τοποθετήθηκε για τα φλέγοντα θέματα. Και το χειροκρότημα του κοινού από κάτω, όταν είπε ότι θα γίνω και εγώ πρωθυπουργό, ήταν ενδεικτικό για το πού ακριβώ πηγαίνει Και ο τόπος και αυτού του τύπου οι εκπομπές. Γιατί πρέπει να τεθεί και αυτό κάποια στιγμή. Ο τόπος χαροκαμένος. Αλλά οι εκπομπές αυτές κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά για το μέλλον τους. Ακολουθεί ο λαός. Τι λαό, Μια κυρία η καημένη πήρε και έπεσε στον Αποστόλη. Ναι.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 Πάμε, σας... πα τηλέφωνο και μου λε: Είμαι ο Λεπά. Να μην σου δώσω ένα τραγούδι, να σε τιμήσω. Δεν είμαι καλά. Ακούστε να σα πω: Θέλω τον κύριο Κουκούλη. Θέλω για τα μαγιό. Με πήρε η Ελένη τηλέφωνο. Επέσμε ότι είσαι για τα μαγιό, αγαπητή. Ο κύριο Κουκούλη είμαι εγώ. Ο, ο, ο, ο Μαγιό. Ναι, σα. Ωραία. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο κοπέλε. Μπορεί να είναι και τρει για να δειγματίσουμε. Τι θα δειγματίσουμε, Να δειγματίσουμε τα μαγιό και εσόρουχα. Σε τι θα τα δειγματίσουμε, σε κυρίου πάνω. Όχι. Κύριε Γυναικεία, μιλάμε. Δεν είναι απλά, απλά πασαρέλα ή θα παίξει και λιόλιο. Κυρία τι λέτε. Θα τι πηδήξουν οι πράτε. Να σοβαρευτείτε παρακαλώ. Μα σοβαρά, θέλω να ξέρω τι κοπέλε να στείλω. Τι φθηνέ ή τι μερακλούδε. Τι τσιμπημένε λίγο. Απλέ κοπέλε, κύριε επαγγελ... Να δουλεύουν οι κοπέλε να δείξουν δουλιά, τα βάλα. Δουλειά, παιδί μου, για δουλειά θα το κάνω. Δεν το χαίρετε καμιά του. Μα θέλω να δείξουμε τα σουτιέ, τα εσόρουχα, τι κοιλώτε. Τσάμπα. Όλα αυτά. Πού θα τι δείξουμε τι κοιλώτε. Κύριε Δείγματα, δείγματα θα δειγματίσουμε. Με δίγμα, κοπέλα θα σου στείλω. Σου στείλω ένα βούτυπο που να φοράει μια κάλτσα. Δεν θέλω τέτοια κύριε. Δεν ή θέλετε τέτοι. κυρία μου, που θα δειματήσουμε τι κοπέλε. Ποιο θα τη. Εσεί το έλεγχο θα το πείτε του να το δειματήσετε και εσεί, κύριε. Δεν θέλω κοπέλε θέλω. Τρει ή τέσσερι κοπέλε θέλω. Χε τι... να γεννήσει τι σκοπέλε στα κορμάκια του είσαι όμα η κυρία μου. Κύρια με συγχωρείτε το επάγγελμα του. Τι μα θέλειτε. Ο λέω επάγγελμα και ο κατζαφέρει αυτά έκανε. Τέλο πάντων. τι κάνετε εκεί πέρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ αφεντά είναι ωραίο επάγγελμα. Προχωγώ. Αλλά το λέω κατευθείαν. Παρτώντε. Είναι πάρα του πέρα κάνετε πάλι. Θέλετε. Μου το παίζει το σύμνο ότι θα δείξει ένα μαγιοτάχα και ο άλλο από κάτω δεν θα ανάψει να την δακώσει. Ξέρετε τι θέλετε εσεί. Τι θέλω. Τι να σα πω. Τι θέλω, πείτε αυγήτη, μου. Να σα βγάλω να σα ρωτήσω πώ θα σα πλακώσει το ξύλο. Αυτό θέλετε. Τέτοιου γυαλιστερού δεν έχουμε, δεν έχουμε. Συγγνώμη. Δεν είναι κατάσταση αυτή και συμπεριφορά που μου μιλάτε. Μου το έδωσαν το τηλέφωνο ένα νέο σοβαρό άνθρωπο. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν είμαι εγώ σοβαρό και είσαι σοβαρή που μου λε ότι θέλω το χρυσαυγήτι, Μωρή. Να σε πλακώσει το ξύλο θέλετε το χρυσαυγήτι, γι' αυτό. Μόνο τι αυτό, αυτό? δεν θέλετε. Μ ναι, αμέ τι άλλο θέλετε. Τόσο μπορείτε. Να κάνει ένα ξαβγητή. Εσεί θα δείτε τι άλλο τον θέλετε. Εσεί θα τον ρωτήσετε. Έ μια λεπειδιά κάτι να έρθει ο ξαβγητή έτσι τσάμπα. Να μα δώσει μια μαχαιριά. Δεν ξέρω, εσεί του ξέρετε μάλλον. Τέλο πάντων, μαγειό από μένα δεν θα δει. Εντάξει. Τι. Και αυτέ τι π... που ψάχνει θα πα να τι βρει αλλού. Α τα βγάλω όλε τι τσατσάδε. Μην είτε κύριε σε γιατρό, έχετε πάει. Δεν χρειάζομαι. Τώρα τελευταία. Πήγα σε γυναικολόγο, δεν μου βρήκε τίποτα. Ορίστε, πήγα σε γιατρό. Και τι είσαστε σε τάμπα τη σε γυναικολόγο γυναίκα. Θα το συζητήσουμε. Αδια τώρα. Εγώ δεν μπορώ να δει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 Αν τα δειγματίσετε εσείς αυτά τα πράγματα, τα γυναικεία μου. Χωράει, μου χωράει, μου χωράει. Δεν ξέρω τι να σας πω, Τέλος πάντων. Και είμαι και στην πένα, ε, Μου πετάς σατέν πάνω, δεν κατσώνει πουθενά. Γιατί έχετε κάνει αποτριχώσεις. Λέει ναι. Έλα Παναγία μου. Εσείς Α, όχι? Αρκούδι, κουμούνι είστε. Α, λέ, τι είναι αυτά που δεν το κουμούνι, το ξέρω θα σε αυτό θα σε χτυπήσει λίγο, Έλα μου, σε θα πει, αυγή. Αυγή, από χρυσή, αυγή, που θα Α, την αρχή που αρχή και μου ότι Κύριε, τι Αφού είναι μου πείτε ότι σου απανταζεί, είναι γάτα, είναι γάτα κοντό με τη γραβάτα. <χι> Πού κόλλαγε η γραβάτα, κυρία μου, με το δειγματισμό των μαγιών, Νέζα. Κάτι συμβαίνει με εσά. Όλα καλά πηγαίνουν, όλα θα γίνει το... διαπραγμάτευση, θα ηρεμήσουμε. Τι θέλετε, Σημωμένο είσαστε, αντάρα έχετε, βλέπω. Πολύ μεγάλη αντάρα. Εγώ έχω αντάρα. Και βέβαια, τι πράγματα είναι αυτά. Που είμαι ζen, είμαι υπόδειγμα ζen <χι> ανθρώπων. Προσευχή το βράδυ, δεν κάνετε να ηρεμήσετε. Κάναμε το αγοραίου, δεν πιάνει. Όλα, λοιπόν, ακούστε να δείτε, κύριε. Μήπω έχω κάνει λάθο.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 Λάθο, κανένα. Λάθο, λάθο. Τότε λάθο, λάθο. Γράψε λοιπόν... λάθο. Πε ότι δεν έγινε ποτέ. Reminded... Χάρηκα <τωχή> που σ' άκουσα παρόλα αυτά. κάθε α, μέρα δεν συναντά. Ωραία, αφού είναι λάθο, γιατί δεν μου λέτε, κύριε, ότι είναι λάθο, γιατί με περιπέστε, γιατί με κοροϊδεύετε. Ε, δεν ήρθαμε έτσι λίγο πιο κοντά. Έχουμε αποξυνοθεί ντύψα από την αυσία, κοινωνία. Α, χριστιανέ, είσαι κουνιστό. Για να έρθω πιο κοντά είμαι εγώ. Τι πρόβλημα έχει η Μωρή εγώ, ομοφοβικά. Ταραντέλα μου Α σα τι έχουν ταρατέλε μωρή; Έχουν Ναι. Βέβαια, αμα γυναίκα δεν θα είσαι Γιατί να μην είμαι γυναίκα. Είσαι Ελληνόπουλα, μην τζακώνεστε Και ο Αποστόλη και η κυρία που ήθελε τον κύριο Κουκούλη για τα μαγιό, εμπαίρνει αυτό το νούμερο και λε: Θέλω τον Κουκούλη για τα μαγιό. Α, αρχίζει αυτό που μόλι ολοκληρώθηκε και επειδή πρέπει να πάμε στι διαφημίσεις αλλά θα πάμε σιγά σιγά και επειδή είμαστε στην τέταρτη μέρα μετά την ανάσταση τη οικονομία, πρέπει με πολλού τρόπου να το γιορτάσουμε. Ο στόχο, τον οποίο έχω από καιρό α, επισημάνει, μέχρι το Ορθόδοξο Πάσχα να έχουμε. Το τέλο τη αξιολόγηση και μαζί με την ανάσταση τη ορτοδοξία να έρχεται η ανάσταση που συνολιστή είναι εφικτό. Θα σα απειλούμε να σα βάλουμε τρία μέτρα κάτω από τη γη. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της Οικονομίας. Η Ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το μνημόνιο. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Πεθαμένο, και τώρα είμαι πεθαμένο, για ο Θεό. Καλή ανάσταση, γεια σα. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα ακολουθεί ο λαό στο τρίτο του μέρους και αμέσως μετά μαγκαζίνω με τον Γιάννη Παπαδόπουλο Μη στα υπόλοιπα αύριο γεια σας. Να σου πω κάτι την αποστολή λόγω τη κρίση. Επειδή δεν έχω λεφτά να πάω σε ψυχίατρο και ψυχολόγο. Δεν έχει ανάγκη ανά κιόλα. Φυσικά, επειδή αλλάζει κόμμα <σχω> καθ' τρει μήνε, γιατί τι ανάγκη Όχι, ρε παιδί μου, να, κάν να κάνουμε στην ξεπέτα τώρα μια ψυχανάλυση γρήγορα. Άντε, την εξάπλωσε μάνα μου είμαι Εγώ εξάπλωσε Μπράβο, λοιπόν να δει. Σκέφτηκα τη σχέση μου με τον Καλαμούκι. Η σχέση Που διάβαζε ιστοριούλε, με πρόσεχε. Δόξα τω Θεό δεν είχα καμία αυτή. Κοίτανε κάποια στιγμή να επαναστατεί, να κάνει τη μαλακή. Α πούμε την και, και μόλι παιδάκι μου μου κουνήθηκε η πρώτη, η μη, η πρώτη την παράτησα και έτρεχα πίσω από, τη, από την πρώτη που μου κουνήθηκε. Αυτή ακριβώ είναι η σχέση μου με τον Καλαμούκι Το θέμα είναι ότι εσύ αφού παράτησε τη μάνα σου τον Καλαμούκι, έφυγε από το σπίτι και πηγαίνει πίσω από κάθε πια που σου κουνιέται. Ε, κάνετε, Όποια να... σου κουνιέται τρέχεις στον ποδόγειρο, Εσύ. <laughs> Μη δει σαπιαγκόμενα, μη δει Γιατί ρε φίλε, δηλαδή μισό λεπτό. Εγώ να το βεφτώ ότι η Κωνσταντοπούλου είναι σάπια. Σαν τη η μάνα 20... τίποτα, εκεί καταλήγω. Σαν τη μάνα τίποτα. Εγώ να σου πω ότι η Κωνσταντοπούλου... και να πα να βρεις να γυρίσει στη μάνα θα γυρίσεις. Δεν ήταν το πρόγραμμά μου παροχολογία Το πρόγραμμά μου ήταν μεταρρυθμίσεις Μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις Και έλεγα λεφτά θα υπάρξουν εάν Ο Ιωργάκης πρέπει να ονομαστεί στην ιστορία Να αναφέρεται ως ο μέγας Ο μέγας θα το έχει μπροστά Τον έχει κατατάξει η ιστορία σαν μέγα ναι. Μεταρρυθμιστής δεν είμαι σίγουρος Από μη ξεκινάει Ο Μέγες Μεταρρύθμισης, μια χώρα κανονική. Ας το πούμε, Α. δηλαδή είπαμε είσαι πολλά κιλά μεταρρυθμιστής που λέμε, ας το πούμε είναι έχω πρόβλημα εγώ. <χεχεχε> Να, σε έχει φάει η μεταρρύθμιση που λέμε, η μεταρρύθμιση πάει σύννεφο. Είναι ο Γιώργος τέτοιος. Ο πρόσφυγας, την εγώ έχω ζήσει την προσφυγιά, ξέρω τι είναι,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 Νιώθατε ένας αποτυχημένος πολιτικός? Αντιθέτως, εγώ θεώρησα ότι έκανα το πατριωτικό μου καθήκον. Δεν φαντάζομαι να σε εξέπληξε που και ο γάπα έκανε το πατριωτικό του καθήκον. Με έκπληξε. Σε έκπληξε. Με έκπληξε και εκπλάγηκα. Εκπλάγηκα.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 Να σου πω, ο Φίνιος είπε ότι ο Τζολιάς και ο Θεοχάρης είχαν έναν ενδιαφέρον διάλογο. Εντάξει είναι βλάχος παιδί μου τι να κάνουμε τώρα. Άμα είχε διαβάσει γράμματα, θα μας είχε ζαλίσει έτσι για το κουκουέ, όχι. Άμα ήταν μορφωμένος θα ήταν ήδη στο ποτάμι. Σε όλες τις ομιλίες έχω πει τη σημασία του χρόνου η σημασία του χρόνου και από πολιτική άποψη γιατί καταλαβαίνουν και εκτός ότι υπάρχει εδώ πέρα μια μεταρρυθμιστική κόπωση της κοινωνίας για πολύ σοβαρούς και σωστούς λόγους και για λόγους οικονομικούς ότι άμα θέλει να μετατρέψεις το φαύλο κύκλο σε ένα άρετο κύκλο Πρέπει ο χρόνο να είναι μαζί σου και ότι αν πάει η αξιολόγηση και το Μάη και το Ιούνιο καήκαμε ότι δεν θα μπορούμε να το μετατρέψουμε αυτό το κύκλο. Μουσική Σουλίβα ας σε να πλνί Το Νάμου πιέδω να κονί Αν πάει η αξιολόγηση και το Μάη και το Ιούνιο καήκαμε Δεν καήκαμε, τι πάταμε Φεκίνει βράσκη ρούχου, τσας, πριτς πούδου Я даст. to буду брать среди вас тот, кто в небе to спал. Ты симвэниме то брóкло. Итак, тежендэ технѝдия, эти то дихнэзу to та моя, то пион Η Ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το μνημόνιο. Ωραία είσαι όριασή μου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λάχεις άσχημη νύχτα.